όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Πίτερ Γκέι η Πνευματική Ζωή στη Δημοκρατία της Βαϊμάρες, Γερμανία, 1919-1933. Μετάφραση Βασίλης Τομανάς. Πρώτη εκδόση στα ελληνικά, εκδόσεις Νισίδες, 2010 Παράρτημα Πρώτο, μια σύντομη πολιτική ιστορία της Δημοκρατίας της Βαϊμάρες. Έξι. Τα υπόλοιπα είναι μια ιστορία φόβου, τρομοκρατίας, ανευθυνότητας, χαμένων ευκαιρίων και ντροπιαστική προδοσίας. Η κυβέρνηση Φον Πάπεν περιελάμβανε ως Υπουργό Αμυνα τον φιλόδοξο Κούρτ Φον Σλάχτερ και αρκετούς αριστοκράτες. Καινοτομία για τη Βαϊμάρη. Όπως γράφει ο Βίλιαμ Χάλπεριν, «Ο κατάλογο των Υπουργών» μοιάζει τόσο πολύ με μια σελίδα της χρυσή βίβλου της γερμανικής αριστοκρατίας, ώστε ο κόσμος αποκαλούσε την κυβέρνηση Φον Πάπεν Αλμανάκ της Γκώτα. Εκτός από τους Γιούνκερ, η κυβέρνηση περιελάμβανε και επιφανής βιομηχανούς. Ήταν σαν να μην είχε γίνει ποτέ η επανάσταση του 1918. Στις 4 Ιουνίου 1932, ο Χίντεμπουργκ Διέλυσε το Reichstag και προκήρυξε εκλογές για τα τέλη Ιουλίου. Στις 16 Ιουνίου ήρε την απαγόρευση που αφορούσε τις δύο ναζιστικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, τους Φεοχίτονες SA και τους Μελανοχίτονες SS, αμφότερα μίζονες νίκες για τους Ναζί. Οι Φεοχίτονες και οι Μελανοχίτονες δεν είχαν ησυχάσει ποτέ. Τώρα δραστηριοποιήθηκαν ολόψυχα. Και το καλοκαίρι του 1932 σημαδεύτηκε από αιματηρέ συγκρούσεις μεταξύ κομμουνιστών και Ναζί και σοσιαλιστών και Ναζί. Οι σοσιαλιστές μίλησαν για εμφύλιο πόλεμο και είχαν δίκιο. Αλλά η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα ή βοηθούσε τους επιτιθέμενους. Ο τίτλος του εξπρεσιονιστικού μυθιστορήματος, του Φράντ Βέρφελ «Ένοχο είναι το θύμα, όχι ο φωνιά, απέκτησε νέο νόημα. Στι 20 Ιουλίου ο Φον Πάπεν αφού έπεισε τον Χίτεμπουργκ, πως ήταν αναγκαία αυτή του η κίνηση απέσπασε την κυβέρνηση της Προσίας από τους σοσιαλδημοκράτες και ανέλαβε τη διακυβέρνηση ως αρμοστής του Ράιχ. Οι σοσιαλδημοκράτες προσκολλημένοι στο μύθο της δημοκρατικής νομιμότητας κατέφυγαν μεν στα δικαστήρια δεν εναντιώθηκαν όμως την ενεργία. Στι 31 Ιουλίου 1932, διεξήχθησαν οι εκλογές και κατέληξαν σε εντυπωσιακή νίκη των ναζί. Πήραν πάνω από 13,5 εκατομμύρια ψήφους και 230 έδρες. Οι σοσιαλιστές με 8 εκατομμύρια ψήφους και 133 έδρες έδειξαν μια σχετική σταθερότητα. Ενώ οι κομμουνιστές με 5 εκατομμύρια ψήφους και 89 βουλευτές και το κέντρο με σχεδόν 6 εκατομμύρια ψήφους και 97 βουλευτές, είχαν ορισμένα κέρδη. Τα άλλα κόμματα σχεδόν έσβησαν. Η αντιπολίτευση στους ναζί παρέμεινε αριθμητικά ισχυρή, αλλά διασπασμένη. Η ηγεσία των ναζί είχε αυτοπεποίθηση. Ο Φων Πάπεν διαπραγματεύτηκε με τον Χίτλερ, έτοιμος να περιλάβει ναζί στην κυβέρνησή του. Αλλά ο Χίτλερ ήθελε τη θέση του καγκελάριου ή τίποτα. Πήρε το τίποτα προς το παρόν. Ο Φων Πάπεν ενήργησε μάλιστα δυναμικά για ένα διάστημα, δημοσιοποιώντα την απέχθειά του για την πολιτική τακτική του Χίτλερ και την υποστήριξη των φόνων. Τότε, έπειτα από μια σύγκρουση με τον ναζί πρόεδρο του νέου Reichstag, Γκέριγκ, ο Φων Πάπεν διέλυσε το Reichstag και προκήρυξε νέε εκλογέ. Οι εκλογέ διεξήχθησαν στι 6 Νοεμβρίου 1932 και έδωσαν νέε ελπίδε στους λιγοστού αβασίλευτου δημοκράτες που είχαν διατηρήσει την αισιοδοξία τους. Οι Ναζί έχασαν 2 εκατομμύρια ψήφου και 34 έδρε στο Ράιχσταγκ. Ήταν ακόμα το ισχυρότερο κόμμα, με 196 βουλευτές έναντι 100 των κομμουνιστών που ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, 121 των σοσιαλδημοκρατών και 90 του κέντρου. Οι δύο τελευταίοι υπέστησαν μικρέ απώλειε. Αλλά πολύ Περιλαμβανομένων των ναζί, ερμήνευσαν τα αποτελέσματα ως απαρχή μια αληθινής τελικής παρακμής στο ναζί. Στα μέσα Νοεμβρίου, σε αρκετές τοπικές εκλογές, η παρακμή αυτή φάνηκε να επιβεβαιώνεται. Η κτινοδία των ναζί στα λόγια και στα έργα είχε αποξενώσει πολλούς. Και ο Χίτλερ είχε άλλους μπελάδες. Καθώς χρειαζόταν απεγνωσμένα οικονομική υποστήριξη, Είχε από καιρό παρετηθεί από όλε τι σοσιαλιστικέ αξιώσει που περιλαμβάνονταν στο πρόγραμμα και στον τίτλο του κόμματο, εθνικό-σοσιαλιστικό. Αλλά υπήρχαν παλιοί Ναζί εμποτισμένοι ακόμη με τον γερμανικό σοσιαλισμό του, τον αγροτικό, αντικαπιταλιστικό και την αντιμαρξιστικό και αντισημητικό κολεκτιβισμό του. Τον Δεκέμβριο του 1932, ένα από του κορυφαίου σοσιαλιστέ ιδεολόγου του Ναζί, ο Γκρέγκορ Στράσερ, Πανέξυπνος οργανωτής, παρετήθηκε από όλα τα κομματικά του αξιώματα. Ο Γκέμπελς φοβήθηκε για το μέλλον και ο Χίτλερ σκοτεινά υπενήχθηκε αυτοκτονία. Τον έσωσαν οι δεξιοί ανταγωνιστές του. Στις 17 Νοεμβρίου, ο Χίντεμπουργκ είχε απρόθυμα επιτρέψει στον Φον Πάπεν, έναν ευνοούμενό του, να παρετηθεί. Αλλά αν και ο Φον Πάπεν ήταν αντιδημοφιλή, συνέχισε να κυβερνά όσο να βρεθεί του. Ο Σλάιχερ κατήχε τα περισσότερα υπουργεία στην κυβέρνηση von Πάπεν. Αλλά κανένας, ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, δεν εμπιστευόταν τον Σλάιχερ, ο οποίος παρετήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 1933. des himmelschachten fühl. Du <Sie> liebst der im Sinnensch, gedankenlos dank kan los, dein stem gut, Dein bleiches Στο μεταξύ, η εθνίσκουσα δημοκρατία της Βαϊμάρης ζούσε την τελευταία και την πιο μοιραία σκευωρία από όλε. Από τη στιγμή που βρέθηκε έξω από την κυβέρνηση, δυσαρεστημένος με τον Σλάιχερ και λαχταρώντα να επανέλθει στην εξουσία, ο Φων Πάπεν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον Χίτλερ σαν δούριο ύπο. Τον είχε υποτιμήσει και αυτό. Συνάντησε κατηδίαν τον Χίτλερ και επεδίωξε να πείσει τον να διορίσει καγκελάριο τον Χίτλερ. Ο γέρο ήταν απρόθυμος, αλλά κατόπιν εμπιστεύθηκε τον Φων εμπιστοσύνη που έδειχνε όχι καλή κρίση και προχωρημένη άνοια. Εμπιστεύτηκε και άλλου γύρω του, όπω τον γραμματέα του Οτο Μάισνερ και τον γιο του Όσκαρ, που επίση συνηγόρησαν υπέρ της ανάθεση τη θέση του καγκελαρίου στον Χίτλερ. Μετά την παρέτηση του Σλάιχερ, ακόμη και ο Σλάιχερ υποστήριξε αυτή τη λύση. Όλοι οι σύμβουλοι του Χίντεμπουργκ είχαν εμπιστοσύνη στη λύση αυτή. Ο Χίτλερ θα βρισκόταν υπό τον έλεγχο του αντικαγγελαρίου Φον Πάπεν και άλλων αξιόπιστων συντηρητικών της κυβέρνησης. Ο Γέροντας υποχώρησε και στις 30 Ιανουαρίου του 1933 όρισε τον αδόλφο Χίτλερ καγκελάριο της Γερμανίας. Η δημοκρατία ήταν ήδη νεκρή από όλε τι απόψει. Μόνο κατ' όνομα υπήρχε. Θήμα των δομικών ατελειών, των απρόθυμων υπερασπιστών τον των ανενδύαστων αριστοκρατών και βιομηχάνων, μιας ιστορικής κληρονομιάς αυταρχισμού, μιας καταστροφικής παγκόσμιας κατάστασης και σκόπιμης δολοφονίας εντελεί. Όπως και αν φαίνεται, η κατάληψη της εξουσίας από τους Ναζί και τα διάφορα νόμιμα υποτίθεται βήματα που έκαναν μετά ήταν δολοφονία και τίποτα άλλο. Όπως έχει γράψει, ο Καρλ Ντίντριχ Μπράχερ, τονίζοντα την νομιμότητα, ο Χίτλερ εισήρθε στην κυβέρνηση. Όχι ω ο ηγέτη ενό λειτουργούντο κοινοβουλευτικού πλειοψηφικού συνασπισμού, όπω υποστηρίζουν ακόμη οι ορισμένοι ακατατόπιστοι απολογιστέ, αλλά μέσα από το κενό εξουσία στο Σύνταγμα τη Βαϊμάρης Και αμέσω ξεκίνησε να καταστρέφει το Σύνταγμα, το οποίο είχε ορκιστεί να διαφυλάτη. Αυτόν τον τυπικά ορθό όρκο. Τον είδε ως το σύμβολο και το τέλος της επιτυχούς του πολιτικής της νομιμότητας. Τώρα ξεκίνησε η πραγματική κατάληψη της εξουσίας. Τώρα η τακτική της νομιμότητας έπρεπε να συνδυαστεί με τη στρατηγική της επανάστασης, για να σχηματίσει την ιδιαίτερη τεχνική κατάληψη της εξουσίας, που σε μικρό χρονικό διάστημα έμελε να νικήσει, να εξαλείψει ή να υποτάξει, όλες τις συνταγματικέ εγγύσει και τις εναντιούμενες δυνάμεις, πολιτικές, κοινωνικές και διανοητικές. Σε αντίθεση προς την πολιτισμική της ιστορία, η πολιτική ιστορία της δημοκρατίας της Βαϊμάρης είναι ένα καταθλιπτικό ζήτημα, αλλά είναι ελντοράντο σε σύγκριση με ό,τι επακολούθησε. Μια ιστορία εξευτελισμού, διαφθοράς, κατάπνιξης όλων των ζωντανών πολιτισμικών δυνάμεων, συστηματικής ψευδολογίας, εκφοβισμού, πολιτικής δολοφονίας, που την ακολούθησε οργανωμένη μαζική δολοφονία. Στο φως εκείνης της ιστορίας δεν είναι υπερβολή, αλλά νυφάλιος ρεαλισμός, να πούμε ότι ο θάνατος της Βαϊμάρης οδήγησε σε μια ζωφερή εποχή. <Το>